Ε, η ομάδα στη Θάρη, δεν θέλω να πω τίποτα. Λιζάρη. Πώς θα πάει η εικόνα, λιζάρη. Και για χαρά και από το Λιζάρη, εγώ είμαι ο Βασίλης. Είναι κι άλλα μέλη του συνεταιρισμού εδώ πέρα, γιατί ο είμαστε είναι ο Άλεξ από τους Ιδεόσπρους, και η ημένα που καφνίζει έξω, θα τη δείτε μπαίνοντας. είμαστε 8 άτομα και... Κατευθείαν πρώτη μια μεγάλη διαφορά με τι προηγούμενε ομάδε είναι ότι εμεί από αυτήν την ομάδα θέλουμε να διακοριστούμε, δηλαδή ένα συνεταιρισμό που έρχεται δηλαδή και στην καγική ομάδα να σα κάνει το συνεταιρισμό Εμεί βρεθήκαμε όλοι μαζί πρώτη πρώτη φορά, είμαστε αυτό άνθρωποι τώρα, βρεθήκαμε όλοι μαζί πρώτη πρώτη φορά, ε, στα μέσα του Γενάρη αυτού του χρόνου, δηλαδή δεν έχουμε κλείσει χρόνο. Ε, ο σκοπό μα Είμασταν όλοι γνωστοί ή φίλοι από τα κινήματα, ας το πούμε έτσι. Οπότε, μέσα από κοινού προβληματισμούς, βάλαμε κάτω τι ανάγκες μας και όλο αυτόν τον κοινό προβληματισμό, τον κοινό τρόπο ζωή που ρομαντιζόμαστε, είπαμε να το κάνουμε βιοπορισμό. Οπότε, εμείς μπήκαμε δυνατά, έτσι θεωρούμε, σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη ήταν η παραγωγή τροφής, οπότε θέλουμε να πούμε κατευθείαν στην παραγωγή, ε, μετά ήταν η υγεία, ε, η ενέργεια και οι κατασκευές. Στην τροφή ξεκινήσαμε με τροφοξυλλογές, από να πουν τα πιο εύκολα. Ε, Συνεργασίσαμε με καλλιεργητές που μαζεύαμε ας πούμε και αδελάσαμε όχι σε χρήμα, αλλά σε ενέργεια, δηλαδή πηγαίναμε και κάναμε κάποια μεροκάματα και μετά μεταποιούσαμε και από τα αυτά τα πουλούσαμε. Το κάνουμε ακόμα. Ε, έτσι βρίσκαμε την τροφή. Φέτος καλλιεργήσαμε, θα καλλιεργήσουμε, ελπίζουμε να φτάσουμε κοντά στα 40 στρέμματα σιτηρα 3 3-4 όταν σταματήσει να βρέχει, θα <laughs> τα βάλουμε στο σπιθάρι. <laughs> αυτό περιμένουμε. Ναι. Ε, κάνουμε επίσης καλλιέργεια με νεταλιών, αστικά, όσον αφορά την τροφή. Να πούμε ότι σε όλες τις παραγωγές, αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι, το λέμε μεταξύ μας για τα περίοδια, είναι οι καθαρέ και τώρα για καθαρέ σχέσει με την καλλιέργεια, ξεκινάμε από τη γη. πώς δηλαδή <κοί> καλλιεργεί να παράξει καλό έργο από τη γη, έχοντα καθαρέ σχέση με τη γη, δηλαδή αυτό σημαίνει όχι χημική καλλιέργεια, όσο το δυνατό λιγότερο πετρέλαιο, εννοείται όχι υγρήρια, παραδοσιακέ σπόροι, και αυτό να το κάνουμε και προταγματικά, δηλαδή το κάνουμε αρκετά σοβαρά, ώστε να λειτουργήσει και να φανεί ότι λειτουργεί. <κοί> Οι καθαρέ σχέσει μετά από τα ζωζούλια, τα μαμούνια, τη, τη φύση, τα ζώα. Πάνε στου ανθρώπου και αυτό είναι και το πιο δύσκολο, νομίζουμε, και αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Καθαρέ ανθρώπινε σχέσει στην ομάδα και προ τα έξω, σε οποιονδήποτε. Αυτό δεν μα αρέσει πολύ να το λέμε, και στου πελάτε, γιατί δηλαδή προσπαθούμε να δίνουμε πράγματα, τα προϊόντα να δίνουν υγεία, να δίνουν τροφή και υγεία. Οπότε συνεχίζουμε από την τροφή, Στην υγεία. Τα γότανα που συλλέγουν κάνουμε γοτανόλα, τώρα καινούργια πράγματα θα είναι κεραλικέ και, και κάνουμε καθαριστικά για ρούχα, στην ενέργεια παλεύουμε τους ηλιακούς φούρνους αρκετό καιρό, ε, κάποια ηλιακά ξεκατήρια και στις κατασκευές προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα τα παλεύουμε, μια μικρή κομπίνα, στα πλαίσια τη αυτάρκης, δηλαδή της αεροφορίας και του, της αυτοοργάνωσης και της αυτομόρφωσης, γιατί μόνοι μας τα εφαίσουμε, να φτιάξουμε μια μικρή κομπίνα, η κομπίνα είναι μια μικρή μηχανή που καθαρίζει το στάρι Δηλαδή θερίζουμε με το χέρι, δεν έχουμε τι να το κάνουμε μετά, μένουμε με χρυστάκια στο χέρι. Μια μικρή κοπήμα μας δίνει το σπόρο. Ε, έχουμε ήδη ένα μήλο. Και <σχεδίκο> ναι, έχουμε ένα μήλο με ύψιλο, <σχεδίκο> <σχεδίκο> όπου φτιάχνουμε αλεύρι και συμμετέχουμε, συμμετείχαμε στην οικογιορτή, στη χαρκίδα του Βανιλαδική και στην αυτόνομη λαϊκή στο ΖΥΚΟ, που γίνεται κάθε πρωτοκυριακή του μήνα στα εξάρχη, στην διατή δηλαδή εξ αρχείο, Από εκεί στείλουμε και το μήλο μας και κάνουμε επιτόπου αλεύρο, το σκυμίζουμε, έχει ενδιαφέρον. Ε, ε, έχει ενδιαφέρον ότι είμαστε όλοι από την Αθήνα, θέλουμε να δουλεύουμε έξω, δηλαδή να παράγουμε τροφή που δεν γίνεται να παράξεις τροφή στην Αθήνα και έχουμε αποφασίσει, το έχουμε λήξει, ότι δεν θέλουμε να παράγουμε αστική, τροφή αστικά, θέλουμε να είναι έξω. Δηλαδή ότι θα παράξουμε τροφή, όλοι παράγουμε τροφή στην Αθήνα για να δρούμε, σχεδόν όλοι από εμά, από τα μέλη τη ομάδα, αλλά όχι ω προϊόν. Δεν θα είχαμε ένα κυπάκι στην Αθήνα με ετοιμάδε και να φτιάξουμε σε το ετοιμάδε. Οπότε είχε ενδιαφέρον ότι είμαστε οι περισσότεροι από την Αθήνα, όλοι ζούμε στην Αθήνα, αλλά έχουμε μια τάση προ τα έξω. κυρίως με δουλειέ. Και ξεκινήσαμε με τι δουλειέ και είπαμε ότι μέσα από την εργασία θα γνωριστούμε και όχι μέσα από τη θεωρία και αυτό λειτουργεί υπέροχα νομίζω. Γιατί μέσα από την εργασία, τα προβλήματα μικραίμουν. Έχει πάει ανάποδα. Γιατί κάθε μικρή παραγωγή είναι μια μεγάλη νίκη. Κάθε μεγάλη νίκη φέρνει τι πρόκλης Γκρίνγκης. ενδιαφέρον. Είστε και ο Νικόλας. Καλό του Λιζαγλού. Μη προβληθάτε ή άλλο, να συγκεκριώσουμε τώρα πολύ γρήγορα. Ένα 8 μέτρα. Συγχωρείτε. Άλεξ, γιατί τον ίδιο γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αιταρχία οι αποφάσει λαμβάνονται μέσα από τις συνέλευσεις, με συνένες, δεν ψυχίζουμε, για μας εννοείται. Ε, <στονίτρια> μας ενδιαφέρει η, η, η αυτομόρφωση. Η αυτομόρφωση, όπου με με πράγματα δεν θεωρούν, ας πούμε, η καλλιέργεια τη γης υπευθύνεται στους γεωπόμενους. <στονίτρια> Είναι κάτι φυσικό, όλοι μπορούν να το κάνουν, <στονίτρια> αφήλουν τουλάχιστον να το δοκιμάσουμε. Στι καλλιέργειες που κάνουμε, τώρα έχουμε βάλει 25 στρέμματα στη φύπα. Κάποια στρέμματα τα κάναμε πειραματικά για να δούμε και εμεί τα αποτελέσματα τη καλλιέργεια. Στην ετοιμάσια τη φυσική καλλιέργεια. Θα δούμε πώς πάνε τα πράγματα και θα επιλέξουμε τι πάντα στο πλήσιο τη Και να γλιτώσουμε και τα πετρέλια, για να έχουμε το δικό μα τον το που κάνουν, από παραχωρή, με στις... Το χρήμα, κατά μία, είναι να να τα χέρια μας. Υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το κομμάτι τη Γνώση, είναι ότι για τα προϊόντα τα οποία δίνουμε, εμεί θέλουμε να δίνουμε και, και τι συνταγέ του τρόπου τους μεθόνους που να το φτιάξουν. Δηλαδή, αν πάρεις ένα προϋπαρτικό, θα πάρεις τη συνταγή που μπορεί να το φτιάξεις εγώ με ένα σπίτι σου. Αν πάρεις μια παράδειγμα βιβλιακών που φτιάχνουμε, θα πάρεις και τη συνταγή. Γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση πρέπει να μοιράζεται και να δεν Εσύ αν, αν σε ενδιαφέρει να στηρίξει το ριζάρι, το κάθε ριζάρι να το κάνει. Γιατί με πολλά εισαγωγικά αμύβει την εργασία και τον κόπο. Τον κόπο καλύτερα, να είναι πιο ωραίο, έτσι όπω Που έχει κάνει για αυτού και αναγνωρίζει την όλη διαδικασία. Ε, ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει και με το, με το ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίε και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε άλλε συμμετικότητα. Ε, το ε ορίζουμε... <coughs> το τώρα το πώ ορίζονται οι συνεργασίε στου ορισμού είναι μόνο αισθημάτων, είναι μικρά πράγματα, αλλά σήμερα μα ενδιαφέρει και το βγάζουμε καθώ παράξενε. Ότι μα ενδιαφέρει και άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κομμάτια γη, που τηρούν βέβαια κάποιε προποθέσει όσον αφορά το να είναι καθαρά τα κόμματα, το ελέγχο του να είναι αν καθαρά τα κόμματα, τι πέζει τι κλπ. Να μπορούμε να καλλιεργήσουμε εμεί εκεί πέρα ή να μαζέψουμε. Τράγματα από το χωράφι Για παράδειγμα, μέσα στα πολλά, επειδή δηλαδή κάνουμε διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνο συγκεκριμένα τα, τα προϊόντα, θέλουμε να τα εμπλουτίσουμε συνέχεια. Και αυτό είναι και ένα κομμάτι τη έρευνα που κάνουμε. Ότι να βγάζουμε καινούρια προϊόντα ή να κάνουμε ακόμα καλύτερα αυτά τα οποία φτιάχνουμε. Για παράδειγμα, έχουμε βγάλει και κρασί και κερακή, δηλαδή, δικιά μα, το οποίο έκανε απλά έτσι από μια φίλη, το οποίο είπε: Ο πατέρα έχει ένα παραγωγμένο αμπέλι, σπάρτα μαζί ε. και στα φτύγια, τα πατήσαμε, φτιάξαμε το το τα πατήσαμε, μάθαμε πώς γίνεται, στον διαδικασία, και μετά κάναμε και απόσταξη τα εξάρκια. Και τουλάχιστον στις συνελεύσεις μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αυτά γιατί πίνουμε και τρώμε τα Είναι μεγάλη ε, το εγχείρημα είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε θέλει να μάθει περισσότερα. Τώρα έχουμε ένα mail, γιατί πρέπει να περάσει απ' όλα το, το πράγμα όπως το ανοίγουν παραπέρα. Ε, Όποιο θέλει να στενά, μάθει το info, το πριζάρι, το το ανοίγουν. Επιστεύω ότι το πράγμα σιγά σιγά να ανοίξει. μπορεί να μα σίγουρα και στο ζύκο που γίνεται στην Κυριακή. Τώρα θα είναι στις 8 τα ε, έχουμε βγάλει και στη Σβούρα, στα Εξάχεια και στο Συνάλληλη στην mm Εννησία. -hmm. Γιατί όπω σα είπα, είμαστε άτυποι, οπότε. Και να πούμε, θα ήθελα λίγο με τα οικονομικά. Ότι εμεί δεν βάλαμε χρήματα, μάλλον βάλαμε 20 ευρώ στην αρχή. Mm -hmm. Και βλέπουμε ότι τώρα η χρονικά δεν έχουμε αμυνθεί όλο αυτό το καιρό. Και όλα τα χρήματα που παράγονται τα βάζουμε στο ταμείο του συνεταιρισμού. Mm -hmm. Α πούμε, αποκτήτω ο εξοπλισμό, στα υλικά και ένα ταμείο που το οποίο πάντα χαμηλό είναι. Αλλά κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Mm -hmm. Εδώ άλλα το mm -hmm. Νίκο, κάτι να πίνεις... να την ευθύνη Την ευθύνης κάτι να πει Σύνθεμα, διότι. Α, δεν ξέρεις. Θα ήθελα να δούμε ένα μικρό βιντεάκι για το ριζάρι να και λίγο και πράγματα. So <laughs>